Σύντροφοι. Έχουμε όραμα! Και όραμά μα είναι ο σοσιαλισμό! Μπίσκο, πρώτη βουνετάτσα, γυναιχώρη κομαγκάτσα. όραμά μα είναι ο σοσιαλισμό! Λογιράρα, η φασίστα. Αι καρμελά, η καρμελό. Με Με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού κυβερνήσαμε την Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία στον δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Όχι από την αίθουσα του δικαστηρίου, αυτά είναι παλιές δηλώσεις οι οποίες δηλώσεις και η πράξη του γενικότερη και το όραμα το σοσιαλιστικό τον οδήγησαν τώρα στην καρέκλα του Ενόχου, διότι τιμωρείται για τις πολιτικές του απόψεις. Αυτό το λέει πάντα η εκπομπή, από τότε που ξεκίνησαν τα υπονοούμενα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, είναι μια πολιτική δίωξη της τρικοματικής κυβέρνησης εσωτερικού και της τρόικας βεβαίως εξωτερικού. Ω εκ τούτου, λευτεριά στον Άκη, αθάνατο δεν θα περάσει σκευωρία οι πραγματικοί σοσιαλιστέ είτε δικαστούν, είτε καταδικαστούν, είτε αθωθούν στις καρδιές μας παραμένουν πάντα αθώοι, αγωνιστές, μαχητές ένας τέτοιος θα και τέτοιο θα παραμείνει για όλους μας Εμείς το να, μεγάλο να μας πρόβλημα κάτι... είναι αυτό, μας βάζουν σε ίδιο σουβάλλη Ενώ λοιπόν έπρεπε να είμαστε τελείως διαφορετικοί ενώ έπρεπε η εικόνα μας να είναι διαφορετική ενώ οι πρωτοβουλίες μας είναι διαφορετικές Με συγχωρείτε, το Πασόκ δίστασε να βγει δρόμο. Με συγχωρείτε, το Πασόκ δίστασε να βγει στον δρόμο. Μουσική Αν δεν κατέβει το Πασόκ στον πεζοδρόμιο να πάει μαζί με του εργαζόμενους, να πάει μαζί με του φοιτητέ, με του μαθητέ, να πάει με όλο αυτόν τον κόσμο, με συγχωρείτε, με ποια αξιοπιστία διεκδικεί αγώνα. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Όταν ακόμη. Ήταν ελεύθερο πριν πάει στη φυλακή, έδινε και συμβουλέ προ το πασόκ πώ θα ε, πρέπει να βγει στο δρόμο, διότι ο γνήσιο και ο αγνό ο ο νους του είναι εκεί ακριβώ. ο λαό, θα πάρει τα πράγματα στα χέρια του, θα προχωρήσει, θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, να εμπνεύσει το λαό, να καθοδηγήσει το λαό. Άκη ο Ο άνθρωπο με τον ιβίσκο, γιατί ο ήταν με τον καρήφαλο, φαντάζομαι εδώ αν ένα λουλούδι θα τέριζε, να συμβίσκω εδώ στο πέτο. Γιατί. Θα στο δικαστήριο που ξεκίνησε σήμερα αφού έχουν μπλέξει λίγο με τα διαδικαστικά έτσι γίνεται πάντα τις πρώτες μέρες θα ακολουθήσει, θα ξετυλιχθεί η ιστορία και η διαδικασία και φαντάζομαι κάποια στιγμή θα έχουμε και την περίφημη απολογία του ένα μνημείο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που πρέπει ο καθένας από εμάς να το μελετήσει ως Ευαγγέλιο. Αλλά αυτά όταν έρθει Η ώρα. Να θυμίσουμε ότι δικάζεται για το ξέπλυμα, όχι για το κλέψιμο του χρήματο. Τα ξέρετε αυτά, φαντάζομαι. Για το κλέξι... κλέψιμο δεν, ε, έχουν παραγραφεί, δεν τίθεται θέμα. Ε, δικάζεται για το ξέπλυμα παράνομου και βρώμικου και μαύρου χρήματο με τις διαδικασίες που έχει κάνει. Αν δεν είχε πάρει εκείνο το σπίτι, αν δεν ήταν τόσο προκλητικός γενικός, δεν θα ξέραμε τίποτα για αυτόν όπως δεν ξέρουμε για πάρα πολλούς άλλους που δεν έχουν κάνει τέτοιες προκλητικές και από τις πολιτικές διώξεις περνάμε στον κατεπάγγελμα αισιόδοξο που είναι ένας και είναι πολύ ευχάριστο που υπάρχει σε αυτό τον τόπο τουλάχιστον ένας Αγωνιζόμαστε σαν μια ομάδα σε μια υπερπροσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο Και να βγούμε από την περιδίνηση της κρίσης σε ένα ξέφωτο <συσχελάνε> Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο <συσχελάνε> Πλέον σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Προσέξτε. Εμεί το έχουμε προσέξει, απλά δεν το πρόσεξαν οι υπόλοιποι και να τα αποτελέσματα. Βγαίνουμε στο ξέφωτο είπε ο Σαμαράς Βγαίνουμε στο ξέφωτο είχε πει ο Βενιζέλο. Γενικώ παίζει και το ξέφωτο Είναι 10-15 λέξει που τι χρησιμοποιεί κάθε ένα που θέλει να αποδείξει ότι πάνε καλά τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Ενώ δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Το έκανε ο Βενιζέλο, το έκανε και ο Σαμάρα. Σε κάθε εκπομπή έχουμε κάνα 2-3 τέτοιε λέξει. Που τη λέει τώρα βέβαια ο Σαμαρά, που είναι ο ρόλο του να πει και να προβλέψει τα θετικά. Και βρίσκουμε από παλιότερε δηλώσει, όταν και ο Βενιζέλο είχε αυτόν το ρόλο, ο Γιώργο Παπανδρείο ή ο, ο, ο Σιμίδη, να προβλέψει και να πει τα θετικά. Ο Σαμαρά, πιο ειλικρινή, κάνει και δεύτερε σκέψει και τολμάει και τι εκφράζει. Εμεί οι τρει μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί αυτή τη κυβέρνηση δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Εμεί οι τρει οι μεγάλοι πολιτικοί, αρχηγοί, και βεβαίω δεν εννοεί τις ηλικίε. Νέοι είναι οι άνθρωποι, ακμαίοι και έχουν να δώσουν και πάρα πολλά. Αν όχι σε αυτή την πατρίδα, σε κάποια άλλη σίγουρα. Οι τρει λοιπόν μεγάλοι θα ολοκληρώσουν το ατύχημα. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα ατύχημα. Ούτε δυστύχημα, δεν συζητάμε για ευτύχημα. Οπότε εφόσον είναι αποφασισμένη και τα πάνε μια χαρά, είναι καλό που έχουμε τη χαρά να το ζούμε και θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς είναι να ολοκληρώνεται κάτι από αυτούς τους τρεις μεγάλους Ο Γιώργος σε ανύποπτο χρόνο, ο Γιώργος Παπανδρέου σε ανύποπτο χρόνο είχε πάει κάτω στην Ιλία, είχε κάνει επιθεώρηση στη Μανολάδα τα είχε βρει όλα πάρα πολύ καλά και αυτός αισθάνθηκε την ανάγκη να το μοιραστεί μαζί μας Η φράουλα στην Ηλία, ο κόκκινος χρυσός της Μανολάδας και της Βάρδας κρύβει ανθρώπου πρωτοπόρου. Πράου στην Ηλία, ο κόκκινο χρυσό τη Μανολάδα και της βάρδα. Κρύβει ανθρώπου πρωτοπόρου. Κρύ ανθρώπου πρωτοπόρου. Αναπτύχθηκε και εκτατικά Ειδικέ καλλιεργητικέ πρακτικέ οργανώθηκαν συλλογικά οι παραγωγή, επενδύθηκαν μεν με χρήματα. Αλλά οργανώθηκαν και οι παραγωγοί και σε ομάδα. Ή την αντιμετώπιση και επιλαβών αισθενειών και εντόμων. Πόσο μας έχει λείψει αυτός ο άνθρωπος, τι μεγάλο κεφάλαιο ήταν για τον ελληνισμό στα δύσκολα. Αυτός ο Σαμαράς λέει αυτά που λέει, Γελά όχι με τα Σαρδάμ του βέβαια, με το περιεχόμενο, την αισιοδοξία του. Όταν γέρνει τον νόμο και με αυτή την τάχα μου μαγιά και αποφασιστικότητα ότι θα νικήσει και θα τα καταφέρει και θα πατάξει κάθε τι αρνητικό, ωραία είναι αυτά ευχάριστα δεν το συζητάμε, αλλά σαν το λόγο τον καθαρό, τον καθάριο του Γιώργου Παπανδρέου νομίζω δεν υπάρχει έχει δίκαιο εδώ ο Κροατής που λέει στο τέλος της διατρομή δεν υπάρχει ξέφω το ξεφωνητό υπάρχει ε, αν και θα έπρεπε το ξεφωνητό στην αρχή στο τέλος να υπάρχει κάτι άλλο όπως πάντα στο τέλος υπάρχει κάτι άλλο, το τέλος πάντων περιορέξειος και περισσυράς δεν έχουμε καμία αντίρρηση όπως το θέλετε. Εσείς. Ο Άκης λοιπόν από την άδεια πια, όχι άδεια, αλλά έρημη, έρημη μάλλον, Διονυσίου αεροπαγή του. βρίσκεται στο δικαστήριο, αρχίζει ένα μαραθώνιος, ξεθυπλώνεται του αστικού, δεξιού, πασοκικού, δημαρικού κράτους, μια πολιτική δίωξη προ έναν σοσιαλιστή αγνό επαναστάτη, όχι στα λόγια, στα έργα, άρα προς τιμήν του το τραγούδι που ακολουθεί. i tu Iunii. i u tu... n i dan pro tu mu, abril i mu, ksalfe. Idą na poli. Βλέπω ότι η Βίκη κλαίει σπαράχτη καθρινή, σπάσε καρδιά μου. εχάθη μίζα η τρανή. Σοσιαλιστή μεγάλο και τίμιο υπουργό, τώρα το γκλένει ρέκει και ο λογαριασμό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Η αεροπαγή του πλέον θα μείνει ορφανή. Ξεπλήμα είχε κάνει και λάμο για καλή. Και όλοι οι συντροφοί του τον θαύμαζαν πολύ. Αν από τη φτώχεια μπήκε με στην πολιτική, Μέσα στα βλού τη βγαίνει το γέλα στο παιδί. Τον κλέει, τον κάσο, κι φέρο, τα Τα υποβρύχια γέρνουν κι γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανες εσύ, δόξα ημπί στο αξέχαστό γελαστό Ακή. Γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανε εσύ, δόξα τιμή στο γελαστό αγκή. Ακή. Ακή, το στο τέλος με είδα βεβαίως, το γελαστό εκεί είναι Μια έτσι υπέρβαση που κάνουμε, αλλά έπρεπε να χωρέσει του τείχου. Δεν γινόταν αλλιώ. Είναι παλιό το τραγουδάκι. Από πέρυσι που τον είχαν συλλάβει. Απρίλη ήταν πάλι. Απρίλη είναι τώρα που μπαίνει στα δικαστήρια. Έτσι να αυτά γράφεται η ιστορία. Την παρακολουθούμε όπω μπορούμε, τη στολίζουμε όπω μπορούμε και αφήνει τα σημάδια τη πάνω μα όπω μπορεί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Τηλέφωνο επικοινωνία, αν θέλετε, με τον τραγουδιστή που ακούσατε πριν. 211 ο οποίο πάντα θέλει να κάνει και απαγγελίε. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στοunto:papayciralefm.gr. Όποιο θέλει να στείλει σε εμέ γραφειοκρατήριο το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τον πολύ αγαπημένο σε όλου μα Γιάννη Τουρνάρο, ο οποίο λέει και τα πράγματα έξω από τα δόντια και λανσάρεται και ένα ειλικρινή που δεν που πουθενά και θα πατάξει κι αυτό κάθε τι αρνητικό για να βγει ο τόπο στο ξέφωτο του Σαμαράι του Βενιζέλου δεν έχει σημασία. Με τον κύριο Στουνάρα πάμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσει. Εάν δεν ήμουν υπουργό, θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπο τη Τρόικα. Εάν δεν ήμουν θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπο τη Ζούμε πλέον σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Προσέξτε. Εμείς οι τρεις μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί αυτή τη κυβέρνηση δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Και αυτά τα οι εφημερίδες, έτσι. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. <Κι> ονέρα, Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Ποιες δες τραπέζες έχετε να φοβηθείτε? Στο πασό που είμαστε περήφανοι για αυτή τη δουλειά! Μπράβο! Έχουμε όραμα. Το όραμα μας είναι ο σοσιαλισμός. Υπάρχει καλύτερο όραμα. Αν κάποιο είναι και πρόκειται να έχει όραμα, να έχει το σοσιαλισμό. Ακριβώ. Του άκυδε του πήγε και άσχημα όσο υπήρχε σοσιαλισμό. Γιατί κάποια στιγμή, όπω είπε, έφυγε ο σοσιαλισμό και ήρθε ο άκρατο καπιταλισμό με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι το ορίζει και έτσι το μετράει ο άκυτο Χατζοπλού. Και να τα αποτελέσματα που οδηγήθηκε ο σοσιαλιστή. Ε, κάτι προβλήματα που έχετε όσοι ακούτε Ιντερνετικά με κάτι παράσιτα Το έχουμε ε, αντιληφθεί Από τα μηνύματά σας και έχουν επιληφθεί Οι υπηρεσίες εδώ Οπότε κάποια στιγμή θα καθαρίσει ε, Αν θέλετε να ακούσετε ότι δεν σας άρεσε όπω το ακούγατε πριν Αμέσως μετά το τέλος εκπομπή Και στο RealGR και στο ellenofrenia.net Αναρτάτε η εκπομπή Οπότε ό,τι νομίζετε ότι έχετε χάσει Θα το μάθετε αμέσως με, Σχετικά με τον Άκη εκατομμύρια. Κάπω έτσι έχει υπολογιστεί, θα καταλάβετε από ποιον. Τι είναι 200 εκατομμύρια. Ένα μικρό ποσό, ένα αστείο ποσό. Προτείνουμε, συμφωνώντα με τον κύριο που ακολουθεί, πολύ αγαπητό κι αυτό, να μην ασχολούμαστε με τέτοια μικρό ποσά. 200, 200 εκατομμύρια είναι όλο η υπόθεση του Ροτσόπουλου. Εγώ δεν λέω ότι είναι αθώο, ούτε ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Αλλά είναι 200 εκατομμύρια. Και είναι ένα. Είναι ένα. Λοιπόν, ωραία. αν είναι και άλλοι 10, είναι 2 δι. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα του ελληνικού δημοσίου. Είναι 10 φορέ που σα κόψαμε τι επικουρικέ συντάξει, βέβαια. Ναι, αυτό, αλλά... είναι... αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Στο μέγεθο του βεβαίω, όχι. Τα 300 δίσκου στάφου Τα φάει ο λαό. Για να μην ξεχνιόμαστε, θα έρθει και η σειρά σα κάποια στιγμή να αδικαστείτε. Βέβαια, η καλύτερη ταλαιπωρία δεν είναι το να δικαστεί λαό. Είναι αυτά που περνάει και πληρώνει ο λαό. Είναι μια πολύ έτσι περίτεχνη τιμωρία. Την έχουν εμπνευστεί αυτοί οι τύποι ακούσατε με τι ωραίο τρόπο και συλλογισμό και όταν του λέει ο δημοσιογράφος ότι είναι τόσα τα λεφτά τα 2 δις με κάτι υπολογισμούς που κάνει ο Πάγκαλος που κόψαμε από τι συντάξει. δεν έχει σημασία αυτό σημασία έχει ότι τα 400 δι τα έχει φάει ο λαός Θόδωρος Πάγκαλος βεβαίως για όποιον δεν τον κατάλαβε και λαός που καλείται να κάνει πάρα πολλά ακολουθεί ναι. Αυτό το τηλέφωνο ήθελα να ξέρω τι κάνεις ρε δε δεν το σηκώνει. Δεν θες να ξέρεις τι κάνουμε με το ακουστικό. Πες μου τι κάνεις με το ακουστικό. Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεγάλη βρωμιά. Τι κάνεις μωρά μου. Με το ακουστικό δεν θα σου πω σου Ε με το ακουστικό τα κάνεις. Ναι, τι θες. Τι σπερά μου τι κάνεις. Να, καλά είμαι, καλά, Και δεν το λε! Καλά είσαι. Ναι καλέ. Ο Παίρνω χαμπάρει εγώ. Δεν μου λες τον κουβέλτο να άκουσες αυτές. Για την ανεργία αυτό που πει. Η ανεργία οδηγεί οι οικογένειε σε ακραία φτώχεια. Ναι μωρέ. Ναι, ναι, τον άκουσα. Σεραχωρέθηκα. Και εκείνος, θεραχωρημένος τα έπε. Και εκείνος, ε... Τι να κάνουμε όμως. Με... Είναι ο κύκλος της ζωής. Θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σα ένα άσμα που ενέπνευσε κατά τη διαδρομή προ τη γλυφάδα. Αχ, άντε πείτε μου, είναι και μεγάλος δρόμος, πολλά χιλιόμετρα. Πού ξεκινήσατε, ε, Ξεκινήσαμε από τα χασιά και πηγαίναμε. Oh, από τη χασιά στη γλυφάδα. Ah, ε, ακούστε, κύριε Πόσταλαιο. Μεγαλύτερο από το διέντ, του Ντόρθαν. Ακούστε, κύριε Πόσταλαιο. Όπω και να είναι η στολή σου. Όσα κι αν έχει κουμπιά Ένας μαλ***ς θα είσαι Και μπατος του κεράτα Όπως και να ναυτιστολί Θα σε μια κότα στρούμπουλή Όπως και τώρα, τώρα, τώρα Καραγγιοζακοματάτζι Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε αποστολή. Α σύντομο, καλό Τόσα χιλιόμετρα και έμπνευση 22 Α έλα, γεια Θέλω να ευχαριστήσω το καθεστώς φίλαποστόλη που δεν βάζει απλά το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο αλλά φροντίζει να το στρίβει και λίγο αριστερά να πιάσει και λίγο την καρδιά την καρδιά από τους μετανάστες, από τον Βαξεβάνη, από τον Άνεργο και να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Πούρση σήμερα που μας υπερτιμίζει πόσο μα*** και σήμαστε, που καθόμαστε και όσο ακόμα. Από πέρα να πω. Και κάτι άλλο ρε Αποστολή. Η κυρία Ιδαμανάκη ήρθε από τη Βρυξέλλας και τι μας είπε. τι να πει. Ότι το ευρώ δεν έχει μέλλον. Το ευρώ δεν έχει μέλλον. Χαχα. -χα και κάτι άλλο. Σε αντίθεση με τη Ιδαμανάκη που έχει ζωφερό μέλλον. Και κάτι άλλο για τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Να πάνε να βρουν κανένα ψυχίατρο να κοιτάξουν τον Αλέξη. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Να σου πω, έφυλε, τι γίνεται και κάτω στη Μανόλαδα. Υπάρχουν τέτοιε επαγγελματικέ ευκαιρίε και δεν τα βγάζετε προ τα έξω. 22 μονοκάμου δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα. Έλαντε. Και να έχει τίποτα άλλο. Αυτή να να το παιδί μου. Βρω μια φεή, η Μπαγκλαντέ σου λέει. Αν πάμε εμεί που είμαστε καθαροί. Δεν σέβομαι τα λεφτά που παίρνουν. Πιάνουν και τα κόβουν το χέρι που του ταζει. Ναι, αυτό όπω έχει πει και ο Μπρέχτ, το ίδιο χέρι είναι αυτό που μετά σε χαιρετάει. Έτσι, έτσι. Το Α, ίδιο έτσι. χέρι που σε ταζει. Τέλο πάντων μπορεί δηλαδή. να το πει καλύτερο, Ο Μπρέχτ, το νόημα αυτό είναι. Γεια σου. Όλοι ή κανεί θέλει να πω κάτι για το φίμιο Καλό ή κακό. Καλό, ωραία. Α, δεν μου το καημένο. <laughs> πε του να καλό να ακούει και καλό να χαίρεται. Την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να διαβάσει κάτι, πε του να μην κατηγορεί ούτε εσένα και το γραφικό σου χαρακτήρα γιατί το έχει κάνει στο παρελθόν. Έτσι έκανε κουφάλα. Ούτε την κακή εκτύπωση ότι άλλο του έφταιγε εχθέ. Έχουμε καταλάβει πες το ότι έχει πρεσβιοπία Να φοράει τα γυαλιά του Και πες το, ότι τον αγαπάμε πολύ Προ τη στιγμή νόμιζα Ότι εννοούσε ότι ο χαρακτήρας μου είναι γραφικός Όχι <Στυξελίδι> Και τα πήρα λίγο <Στυξελίδι> Αλλά εσύ εννοείς το γραφικό χαρακτήρα Κατάλαβα, ναι το πιάσα Έξαλλος έγινα, έξαλλος Δεν είναι Μανωλάδα Είναι Μανωελάδα καλά ε Εγράψε. μεγάλη κουβέντα φίλε mm, το αλήθεια. έχουμε δει και 10 μέρες στο facebook αλήθεια είσαι πολύ πρωτότυπος φίλε και καινούριος καθάρι μου πάρετε έλα ρε φρέσκα μυαλά γουστάρω έλα δάπ yeah. δάπ πες μου δάπ δάπ όχι τη δάπ ρε δεν είναι ντροπή ε. πες το όχι ρε όχι. δεν είναι ντροπή όχι. Τι δάπ, ρε μου κι η τώρα που σου μιλάω ρε γάμο Τι γρουσούζεις είσαι σε Δεν πειράζει, φύσατε λίγο κεφάτι, τι θα πάει χαμένο Εδώ οι άλλοι, όπως είπαν έγκριτοι δημοσιογράφοι, οι γλίφτες αφεντικών Πιάνουν με τα βρωμόχερά τους, τις φράουλες και μετά εμείς τις στρώμε. Και οι Πακιστανοί, η Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εδώ άμα ήταν Έλληνας θα είχε πλύνει 10 μεταντίν θα είχε περάσει το χέρι και 20 ντετόλ yeah. για να πιάσει τη φράουλα. Κοντάψε να Όταν πιάσει την τζουτσού ο Έλληνας πάει μετά απολυμμένη στον κλίβανο, βάζει το χέρι και μετά πιάνει τη φράουλα. Άντε γι'ανα. Τι αίρος γι'ανα. Αν δεν ήμουν υπουργός θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπος τη Τρόικας. Λε και δεν είναι τώρα που έγινε και υπουργό. Λεπτομέρειε δεν έχει σημασία να σταθούμε σε αυτά. Πάμε στα μεγάλα θέματα και στα σοβαρά που απασχολούν τον ελληνικό λαό πάρα πολύ. Αν κρίνουμε από το πώ προβάλλονται και το πόσο προβάλλονται στα Μούμουε, κυρίω στα Κανάλια. Μιλάμε για το Σκορπιό, το νησί τη Αθηνά, που από ελληνικά χέρια το χαμόλι το νησί περνάει σε ρώσικα χέρια. Και τώρα δεν θα το έχουμε όλοι. Ε, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πλάνα, πάνε και με τα βαρκάκια μα δείχνουν. Τα, τι έπιπλα φύγανε, τι έπιπλα θα έρθουν από του Ρώσου, τι θα γίνει και υπάρχει μια θλίψη εκεί των κατοίκων και όλου του ελληνισμού που φεύγει από τα ελληνικά χέρια τη Αθηνά και περνάει σε ξένα χέρια, τα οποία είναι και μαχαίρια, όπω λέει το τραγούδι. Ε, βλέπαμε όλε αυτέ τι μέρε, βλέπουμε στα δελτία, υπάρχει, υπάρχουν ε, ε, καλεσμένοι, υπάρχουν ρεπορτάζ εκεί στην περιοχή με του κατοίκου, του δημάρχου, του Μπόρου. Θυμούνται τον Ονάσι, την Τζάκι, τη Μαρία Κάλλα. Με, πέφτοντας ε, σε ένα από τα ρεπορτάζ που πέσαμε και μα άρεσε ήταν η Νονά Η Νονά της Αθηνάς Ωνάση μένει στην Αργεντινή αν κατάλαβα καλά Δεν θα ακούσουμε τη φωνή της, θα ακούσουμε τη φωνή της ρεπόρτερ που μίλησε με την Νονά της Αθηνά. Και είναι ωραίο τώρα αυτό, ενώ συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα Τα ξέρουμε όλοι δεν χρειάζονται περιγραφές Να έχουμε και τον Καϊμό 3-4 λεπτά το βίντεο Τις συμβουλές που δίνει η Νονά προς την Αθηνά Γιατί πούλησε κορίτσι μου το νησί, σαν να λέμε γιατί πούλησε το αυτοκίνητο, στην καλύτερη, το διαμέρισμα, στη λίγο ακόμη καλύτερη. Δεν το περίμενα από την Αθηνά. Το μόνο που δεν έχει ανάγκη είναι τα χρήματα. Η ετήσια συντήρηση του Σκορπιού κοστίζει 2 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι πολλά για να κρατήσει τους οικογενειακούς τη τάφους. Ήταν ένα απόσπασμα από αυτά που λέει η Νονα, με σπαραγμό, Ε, ακούσατε ότι είναι ωραία όλα αυτά τώρα. Βεβαίω οι άνθρωποι έχουν τα δικά του δεδομένα και μεγέθη. Δεν ξέρουμε και τι δουλειά κάνει η Νονά στην Αργεντινή. Τέλο κάτι θα κάνει, δεν μπορεί να είναι μια απλή Νονά που βρέθηκε να βαφτίσει την κόρη τη Σονάση. Και τη δίνει συμβουλέ ότι δύο εκατομμύρια μπορεί να κάνει τη συντήρηση. Δεν είναι τίποτα. Φέρτε τώρα εσεί αυτό στα δικά σα δεδομένα γιατί ακολούθησε και με άλλε παρενέσει η Νονά. Σήμερα η Αθηνά είναι μια 29χρονη γυναίκα πλέον. Μπορεί να αναζητήσει να μάθει και να κρίνει μόνη της Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχουν δικαιολογίες Μέσα μου θέλω να πιστεύω ότι πήρε τα χρήματα της πώληση για να βοηθήσει την Ελλάδα Βέβαια. Μόνο έτσι το δέχομαι Ότι δηλαδή πούλησε τα νησιά για να δώσει τα χρήματα ή μέρος τους Για τη στήριξη της χώρας του παππού, του θείου και της μάνα τη. Με αυτή τη σκέψη μόνο ησυχάζω Το περιμένω να είναι έτσι Μακάρι Και αν όντω, όπω λένε, θέλει να ξεφύγει από το κάρμα των Ονάσιδων, αυτή η κίνηση θα είναι τώρα μια ευκαιρία για αυτό. Λυπάμαι, και εύχομαι ένα χέρι να τη μπρώξει να δώσει στη χώρα καταγωγή τη τα λεφτά του Σκορπιού και τη νήσου Σπάρτη. Ο παππού τη έκανε το Ονάσιο. Τα χρήματα δεν τα δημιούργησε μόνη τη για αθηνά, για να κόψει με μια στον ομφάλιο Λόρο. Με άποψη, Νονά, και ο Λίγοντη, κακιά η Νονά, γιατί λέει ότι αν δεν τα δώσει. Τα λεφτά στο ελληνικό κράτος θα έχει την τύχη που είχαν και οι υπόλοιποι της οικογένειας. Το είπε κανονικά η νονα, πολύ καλή είναι και βέβαια ελπίζει για να είναι να παίξει και να πατάει και μέσα στην πραγματικότητα ότι τα λεφτά αυτά από την πώληση που έδωσε η Αθηνά θα τα δώσει στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό ακριβώ νομίζω κάνει η Αθηνά, το έχουμε καταλάβει όλοι. Να ακούσουμε και το τρίτο απόσπασμα της Νονας. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι η Αθηνά θα έφτανε στο σημείο να δώσει το νησί όπου πάνω του βρίσκονται οι τάφοι τη μητέρα τη, του παππού και του θείου τη. Τα 30 στρέμματα γη που περιλαμβάνουν τους τάφους, βάσει της διαθήκης του τάφου βάσει τη διαθήκη του Αριστοτέλειον Άση δεν πολλούνται. Όμω για να πάει στον τάφο τη μητέρα τη, εκείνη ή οποιοδήποτε Έλληνα θελήσει να ανάψει ένα κεράκι, θα χτυπήσει την πόρτα του Ρώσου για να το κάνει. Γιατί όλο αυτό. Τι κεράκι καιράκι Νονά, εδώ τα παράτισε όλα για να πάρει τα εκατομμύρια κεράκι θα να πει, τέλο πάντων, είναι ωραία αυτή η διάλογη και αν έχει ποτέ τη χαρά την ευτυχία δεν νομίζω βέβαια, να μιλήσει νονά με τη βαθιστήρα. Θα είναι αυτή η κλασική ελληνική διάλογι, αλλά γιατί το πουλά τον νησί. Κράτησε το, το νησί 2 εκατομμύρια σου στοιχίζει μόνο η συντήριση. Δεν έχει. Τι θα θε τα 120 εκατομμύρια να πανηρώσει ξένη και να μπορεί να πά στον τάφο του παππού και τη μαμά. Ωραία όλα αυτά, πάρα πολύ. Τα παρακολουθούμε εδώ και 10 μέρε. Ακολουθεί ο λαό. Να σου πω ρε φίλε, γιατί ξεσηκωθήκατε όλοι εναντίον αυτών των φράουλο παραγωγό στη Μανολάδα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Οι άνθρωποι τους προσφέρανε στέγι μέσα στο θερμο... εκεί στο θερμοκήπιο, βρίζανε τζάμπα, το βραδάκι είχανε να πούμε φράουλες με σαν τη κάτι τέτοια έμαθα εγώ. Εσείς τι Ποιες μαθαίνετε και λέτε στον κόσμο Έλαντε, η πλάκα ξέρει ποια είναι ε? Ποια? Εμένα με ρέζουν όλα αυτά τα περιοδικά Τώρα που κυκλοφορήσαμε το Σαββατοκύριακο Τα περιοδικά ε. Που είχαν όλα στο εξώφυλλο φράουλες Από τον παραλιάρο να ξεκινήσεις Στα ένθετα των εφημερίδων να καταλήξει. Είχαν όλα φράουλες. Αυτό μ' άρεσε. Γα*** το μποϊκοτάζε έγινε. Ρε μα*** συνταγές με φράουλες θέλουνε στη χώρα τους. Μα θέλουν οι γυναίκες τους να φτιάχνουν γλυκά. Κάθονται εδώ να πούμε παίρνουνε λεφτά, ένα σωρό λεφτά να με πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους. Τι μα*** κι εσπατήσεις μας έπιασε με τους φράουλους παραγωγούς. Όπου όλο μα*** κάνεις αυτό το σταθμό ρε παιδί μου. Έλα γεια. Έλα Μα λοιπόν ας σου πω μια που έγινε το σκηνικό στη Μανολάδα, Ήθελα να πείτε να μεταφέρετε στον κύριο Δένδια Ότι το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα σταφύλια Να μας πούνε εκεί πέρα αν κολλάνε ένθιμα σ' αυτούς που μαζεύουν τα σταφύλια Γιατί τα πιστίχια και τις ελιές τις χάσαμε φέτο. Καλέ θα επέμβει ο Βρούτσις μην φοβάσαι Κατα... Απλά, Τέλος η μαύρη εργασία το Τέλος η το... εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο Λοιπόν ακούς Ήρ Ότι είναι η μαύρη εργασία. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι πέσανε του φεκέ. Έπρεπε να μην του φεκήσουνε, να του σκοτώσουνε επί τόπου για να, να του ψάψουνε. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αυτό δεν το έχω πειθανο. Έχω συγκινηθεί και εγώ που βγήκε η δάπε. Κι εγώ. <ΣΠΡΟ> και εγώ έχω <ΣΠΟ> συγκινηθεί. <ΣΠΟ> έχω συγκινηθεί και τρέχουν δάκρυα. Δάκρυα χαρά. Είναι δάκρυα <ΣΠΟ> χαρά που, που θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε αυτέ τι σούπερ ντούπερ εκδρομέ στην οίκονο. Που θα πηγαίνουμε στα μπουζούκια, στα κολόμπαρο, αυτέ τι αφήσει με του κόλλου που θα βγάζουμε. Τέλεια. Παραμένει υψηλό το επίπεδο των φοιτητών. <ΣΠΟ> Α, <ΣΡΟ> αυτό <ΣΠΟ> με παρηγορεί. Όχι, δεν βγήκατε όμω να πείτε ότι για να ψηθεί κάποιο φοιτητή στην παζ τα θέματα των εξετάσεων για να περάσει το μάθημα. Α, δεν είναι λίγο. Σόη, καλά κάναν Όχι, δεν είναι καινούριο όμω. Όχι, καινούρια δεν είναι. Να τη δάτη, στη δεν ένα λάπ, και το τηλέφωνο, δεν να τα πει, Τώρα μόνο τα θέματα χωρί κινητό τηλέφωνο. Τέλο πάνε, κομμάτια να γίνει, κάτι είναι γι' αυτό. Μία έχουμε να αυτοί οι πάνω και ψηφίζουν τα Αλλά τίποτα, Κάπου φωλιά, εκεί στα πανεπιστήμια, κάνουν φωλιά και βγάζει συνέχεια. Ήθελα να πω στο, βρούτσι, στο Δρούτσι, πώ το λένε αυτό, το Βλάκα: Ότι αν πάει στα fast food εδώ πέρα, στο περιστέρι, στο εγάλεο, ίδιες μανολάδε υπάρχουν. ίδιες καταστάσει. Τα παιδάκια όταν πάνε πάρουν τα δεδουλευμένα του, ξέρει τι ξύλο τρώνε. Μη μου λε, Τα από τα σύννεφα. Ε, ναι, Έλα και νομίζω ότι είναι μόνο εκεί. έλαντε. Το γέλιο είναι όταν πάνε στην επιθεώρηση εργασία. Εκεί να δει τι γίνεται. Να βγαίνει λοιπόν ο επιθεωρητή εργασία και να δηλώνει ότι δεν μπορεί να κάνει και το λέω από προσωπική Πήρα γιατί ξέρω από τι κόρε μου. ή να δηλώνει άγνοια, ή να λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά λοιπόν έτσι για να μάθει. Ρε... Ρε... Άρα, μπαλούρδε, ο άλλο με 20 ευρώ την ημέρα μαζί με το ΙΚΑ 200 άτομα είναι 4.000 την ημέρα. 120.000 ο μήνα, 720.000 το εξάμεινο. Φαντάσου πόσο χρήμα ξεπλένει αυτό σου λέω μόνο. Φαντάζομαι ναι. με τόσο χρήμα που βγαίνει για να δώσει αυτού στου Πακιστανούς, τι άλλο θα μένει για ξέπλυμα. Φίλε, γλίτωνε αυτό 4.000 την ημέρα. Εγώ ξέρει τι σκεφτόμουν. Έτσι βγήκανε λεφτά για να βάλει τη μεγαλύτερη ταμπέλα που υπάρχει περνώντα έξω από τη αγορά του Ρέντι. Αν προσέξεις ένα όνομα φαίνεται περνώντας στην λαχαναγορά Ο σύντροφος αφεντικός της Μανολάδας είναι Να ενημερώσουμε τον κόσμο για να συλλαλητήρει αντιφασιστικό στην Καλή Θεά. Πότε? 24 Απριλίου, 6.30 ώρα στη πλατεία Κύπρου. Να ενημερώσουμε τον κόσμο να έρθει αρκετός κόσμος. Να φέρει τις φραουλές του και να έρθει εκεί να κάτσει. Έτσι, έτσι, έτσι. Να... Μ' αρέσει που βάλανε στα χέρια των Πακιστανών και να κεσαιδάκι φραουλές για να σβήσουν τις ενοχές τους που έτσι και αλλιώς θέλουν να τους πυροβολήσουνε. Και Έχουμε όραμα. Και όραμα μας είναι ο σοσιαλισμός. Τελεία και παύλα τότε στα συνέδρια που τον δοξάζαν από κάτω τον Άγκη Τσοχατσόπουλο που τον έχουν ψηφίσει η ο λαός τη Θεσσαλονίκης πόσες φορές, πάνω από 10-15 τον έστειλε και νομίζω πρώτος για αρκετέ από αυτές τις φορές και βεβαίω όλοι που τον θεωρούσαμε διάδοχο, άξιο διάδοχο του Ανδρέα Παπανδρέου διαχειριζόταν τις τείχες του έθνους Τη άμυνα, τη χώρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραίες στιγμές όλες αυτές, μάθημα δεν γίνονται από ό,τι φαίνεται, συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Από την Ηλίουπολη, εδώ της Αττικής, μας ενημερώνουν ότι σήμερα το βράδυ γίνεται άλλη μια προσπάθεια, γιατί υπάρχουν πολλές στην Ηλίουπολη, διερεύνηση διερεύνησης προθέσεων, για τη δημιουργία ενός ακόμη χώρου στεκιού, Κοινωνική παρέμβαση, να το πούμε, δράση, αλληλεγγύη. Είναι αυτά τα στέκια, χώροι, πρωτοβουλίε που ξεπετάγονται σε διάφορε γειτονιές τη Αθήνα. Έτσι λοιπόν στην Ηλιούπολη εκτό από του χώρου που ήδη υπάρχουν και πάνε καλά, γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί άλλο ένα. 7 η ώρα στο Μουσείο Εθνική Αντίσταση, μαζεύονται εκεί οι γείτονε. Εν πάση και βγάλουν άκρη για να κάνουν κάτι πάρα, πάρα πολύ καλό. Για το σοσιαλισμό προφανώ και αυτή. Όπω ο Άκη. Ο σύντροφος Αλέξης για το σοσιαλισμό και αυτός έχει όραμα. Και μπάσα λεπτώσει, ένα θέλω να σας πω, εμείς θα μετάτρεψουμε την Ελλάδα σε μια απέραντη μανολάδα, Σε μια ειδική οικονομική ζώνη εργαζόμενων φτωχών και σκλάβων, οι οποίοι θα πληρώνονται με 300 ευρώ και θα είναι ευχαριστημένοι διότι το 1 τρίτο θα είναι άνεργοι. Ή να όραμα ή να μην έχει όραμα. Μας έχει στείλει και ανακοίνωση η ΑΚΑ Αθήνας, η αντιεξουσιαστική κίνηση για την Μανολάδα. Δεν τη διαβάσω όλη, είναι πάρα πολύ μεγάλη, φράουλες εξέματο είναι ο τίτλο. Θα πάω στο τέλος, να, λίγο και από την αρχή, στη χώρα λέει το άκρα του ατομικισμού είναι φυσικό να υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά. Κάτι σαν τη μέρα τη Μαρμότα, το κακό επαναλαμβάνεται συνεχώ σαν νέο ξεχωριστό γεγονό. Λέει μετά αυτά που λένε στη Μανολάδα, κατά λίγη ανακοίνωση, και όχι μόνο, νομίζουν ότι το αίμα των απλήρωτων εργατών αποτελεί σιρόπι για τι φράουλε των αυτόχθων εθνικιστών. Άρα το αίμα των εργατών, τιμή του προϊόντο Χρυσή Αυγή, βαράμε και σκοτώνουμε. Αυτά είναι σε πανεθέσει, δεν φαίνονται καλά έτσι όπω τα διαβάζω εγώ. Τώρα δικαιώνεται. Το ζήτημα είναι να μην τα αφήσουμε να συμβεί ξανά, ούτε στη Μανολάδα ούτε και πουθενά και τελειώνει η ανακοίνωση. Στι φλεύε μα δεν τρέχει αμαλληλικό εισαγωγικά, αλλά ανθρωπινό. Κανένα απλήρωτο εργαζόμενο. Κοινή αγώνες ντόπιων και ξένων εργαζομένων. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών. Πόλεμο στον πόλεμο των αφεντικών. αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας Μετά από αυτό, για να έρθουμε στα ίσα μα, νομίζω όλοι θέλουμε να ξέρουμε, να μάθουμε πώ ακριβώ νιώθει είναι ένα δεξιό. Είναι ο λοιπόν... δεξιό. Και δεν το ντέρβουμε καθόλου Τι ορίζει τον δεξιό. Είναι Τι ο άνθρωπο ο, ο, ο, ο οποίο. Ε, σέβεται την παράδοση. Ε, τσικι, τσικι, το, το αρέστο το τρύπτυχο θρησκεία οικογένεια και δεν τρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό να μας μάτι και μας με πόδια και Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Glare, συγκινείται Είναι αυτό ο οποίο. Ακ... Λέει πράγμα από ελληνική ιστορία και τα και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωραίκο καθράκο! Εδώ είμαι καπετάνκι, ολέκα! Τούτο το πράγμα, ως πάντα να τραβάει έτσι! Είναι αυτό ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα, για να φάνει αυτή και η πλήκα του. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο, μοντερ, ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, Ωραία είναι να δεξιό. δεξιός δεν, ε, ε, Συμφωνούμε, στα γενικά συμφωνούμε Τον ορισμό μας έδωσε βεβαίως ένας γνήσιος δεξιός Ο Άδωνις Γιώργιαδης. Άδης Κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλος Αφού απαντήσαμε και σε αυτό το ερώτημα που ποτέ δεν έχει τεθεί πώ είναι ο δεξιός Φτάνουμε στο τέλος, ακολουθεί μετά Μετά το λαό Γιάννης Παπαδόπουλος Στο μαγκαζίνο, εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Την κανονική ώρα, γεια σας Εγώ έχω την εντύπωση ότι η Χιμανολάδα, τόσο καιρότερα και, και αυτέ τι μέρε που θα έρθουν, τα μέσα μαζική εξημέρωση θα προσπαθήσουν να πούνε για το αν ήταν παράνομοι αυτοί ή όχι. Για το αν του απασχολούσε αυτό παράνομα, δεν του είχε ασφαλισμένου, δεν, δεν μπορεί να ασχοληθεί κανένα γι' αυτό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι παράνομοι. Το ότι αυτοί που του πήραν για δουλειά είναι πιο παράνομοι από αυτού, δεν πρόκειται κανένα να το αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, παρακαλώ. Ε, γεια σα, Ελληνοφρένια. Ναι. Είμαι ο Κώστας από τι Επιτροπέ Αγώνα Ταξί. Ναι. Που συνδικαλιστικά εκφράζεται με την παράταξη Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία. Ε, θα ήθελα τη Δευτέρα να, θα, να ενημερώσω την τη Δευτέρα του συνάδελφου. Έχουμε γενική συνέλευση μετά από δύο χρόνια στο θέατρο. Στο θέατρο? Ε, στο θέατρο Περοκέ, 4 και 30 μετά Μεσημβρία. Ωραία. Θέλουμε να καταγγείλουμε την πλειοψηφία του ΣΑΤΑ, τον Βαψομαλιά, το Λιμπερόπουλο και τον Δήμο, που... Εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασό και από το ξεπούλημα του κλάδου στο μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Ε, να απελευθερωθεί ο κλάδο και να πάει στα λίγα χέρια. Και στι μεγάλε ενοικιάσει αυτοκινήτων, Redcar. Και με διάφορα, προσχήματα, με διάφορα προσχήματα αποφεύγουν να ενημερώσουν τον κλάδο, γιατί βρισκόμαστε σε απόγνωση και από τα λειτουργικά έξοδα, τα αυξημένα ασφάλιστρα, πετρέλαια κτλ. Αλλά και από το κυνηγητό και τη διώξη τη τροχία, με το παραμικρό Φέρνουν πινακίδε, αφαιρούν διπλώματα και αναγκάζουν του συναδέλφου να ζουν να στα όρια τη φτώχεια. Ο Λιμπερόπουλο θα του βάζει. Ο Λιμπερόπουλο, σίγουρα. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό ήθελα να πω και ζητάμε την ενίσχυση και την παρουσία των συναδέλφων στο ΣΑΝΤΑ γιατί θέλουμε οι προτάσει μα να υλοποιηθούν. Δηλαδή, θέλουμε να καταγγείλουμε ότι ε, είναι εξωτοτικό α πούμε ότι η συνδρομή ετήσα να ψηφίσει κάποιο είναι 30 ευρώ. Ότι Το Προεδρείο συντηρεί τη μαφία στις πιάσεις των ταξίων, στα ξέλ και τα λοιπά οι οποίοι πολλοί από αυτούς κατεβαίνουν αυτοί που κλέβουν τον κόσμο γιατί υπάρχουν και τέτοιοι συνάδελφοι βεβαίω είναι μειοψηφία. Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτά και διάφορα άλλα πράγματα Γι' αυτό και ζητάμε και η παρουσία των συναδέλφων να είναι ισχυρή και να καταφέρουμε να αλλάξουμε το συσχετισμό και να κρατήσουμε τη δουλειά μας. Και πέντε αριθμούς, πέντε αριθμούς για να τα τα νούμερα που μας κυβερνάνε. 45% αύξηση ενέργειας, 38% μείωση μισθών, μεσοσταθμικά όλα αυτά, 60% μείωση αγοραστικής δύναμη, 71% αύξηση των και πάνω από 55% οι αυτοκτονίες. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις Αυτό που έγινε με τη Συμμανό Ελλάδα Πριν 3-4 χρόνια, μπορεί και παραπάνω Το 2009 νομίζω είχε ξαναγίνει Και είχε κάνει ο Ριζοσπάστης Ένα ρεπορτάζ για τις άθλιες συνθήκε κτλ. τα λοιπά Εκείνη την εποχή Τώρα ή το 9 ή το 10 ε, Άνοιξε πρεσβεία του Μπαγκλαντές Στην Ελλάδα Και συμπτοματικά Ο υπό πρεσβείς, όχι ο πρέσβης Ο μεγάλος, ο, ο ακριβώς από κάτω, μένει μου. Δεν θέλουμε από περιοχή, στην Αττική πάντω είναι. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί στη Μανολάδα πριν γίνουν τα γεγονότα και φέρουν φράουλε. Και μα λέει η γυναίκα του, γιατί σου λέω μένουμε απέναντι, είναι σε ένα στενό. Τελειώνουν, μένουν απέναντι και λέει, ορίστε, λέει φράουλε. Λέω από πού τι πήρατε, σε αγγλικά τώρα, ο λευτή που λέτε. Λέει στην λέει, είναι εκεί οι συμπατριώτε μα. Και ανοίγω το ριζοσπάτι τη Κυριακή και το βλέπω αυτό το ρεπορτάζ. Και λέω, ρε, παιδιά, πήγατε εκεί και εκεί και ανοιχτήκατε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι σε προξενική αρχή και πας να δεις τους συμπατριώτες σου και βλέπεις αυτό το χάλι και έρχεσαι ας πούμε και μοιράζει φράουλες μετά δηλαδή δεν ξέρω εντάξει έχει και άλλη μία ανάγνωση ότι τις καβατζώσανε από τον ε, γεωκτήμονα ναι παίζει και αυτό Α και μετά λέει λαϊκή δημοκρατία Μπαγκλαντές People Republic of Bangladesh People City of Bangladesh όχι Republic Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι που του ενδιαφέρουν οι νέοι και το μέλλον του να πούμε. Γιατί εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο από φοιτητή και υποτίθεται ότι πρέπει να με ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών μου και των νέων, έτσι. Εδώ δεν ενδιαφέρονται, ρε φίλε, οι ίδιοι για το δικό του μέλλον και το παρόν του. Δεν βλέπει τι ψηφίσανε πάλι, τι βγάλανε, να πούμε. Ει τότε γιατί να ενδιαφερθώ εγώ, ρε φίλε, για το, για το μέλλον του. Α γίνουν οι <Το> αν δεν ήμουν ο θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπος της Τρόικας. και αν δεν ήμουν ο θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπος της Τρόικας. Ζούμε πλέον σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Προσέξω. Εμεί οι μεγάλη μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί αυτής της κυβέρνησης δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Και αυτά τα γράφουν οι εφημερίδες, έτσι. Καθαρός ουρανός, αστραπέζι δεν φοβάται. Τι νερό παιδιά, νερό! Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Ποιες αστραπές έχετε να φοβηθείτε? Στο πασό που είμαστε περήφανοι για αυτή τη δουλειά! Μπράβο!